Αγίου Ιωάννη του Συναίτη, Λόγος 27. Περισυχία μέρος πρώτον. Δια την Ιράνη ησυχία, την σωματικήν και την ψυχικήν. Εμείς ήμεθα σαν δούλοι που μας αγόρασαν, τα ανώσια πάθη και μας υπέταξαν. Γι' αυτό το λόγο γνωρίζουμε κάπως τους δόλους και τα τεχνάσματα και τα προστάγματα και τις πανουργίες των πονηρών πνευμάτων που κυριάρχησαν στην άθλια ψυχή μας. Υπάρχουν όμως άλλοι που γνώρισαν τα τεχνάσματα των πονηρών πνευμάτων από τη φωτιστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και από την ελευθερία που έχουν απέναντί τους. Διαφορετικό πράγμα είναι να φαντάζεται κάποιος που υποφέρει από ασθένεια από τη δική του κατάσταση, την ευχάριστη κατάσταση της υγείας και είναι διαφορετικό να αντιλαμβάνετε και να συμπεραίνει κάποιος που χέρι άκρας υγείας από τη δική του κατάσταση τη δυσάρεστη, την κατάσταση της ασθενείας εμείς σαν ασθενείς που είμαστε φοβόμαστε να φιλοσοφίσουμε στον παρόντα λόγο για το λιμάνι της ησυχία διότι γνωρίζουμε κάποιον κίνα, προφανώς δαίμονα, που παρευρίσκεται πάντοτε στην τράπεζα του καλού κοινοβίου και προσπαθεί να αρπάξει ένα τεμάχιο άρτου, μια ψυχή δηλαδή, και κρατώντας τη στο στόμα του να τρέξει έπειτα στην έρημο για να τη φάει με την ησυχία του. Για να μην δώσουμε λοιπόν με το λόγο μας τόπο σε αυτόν τον Κίνα και αφορμή σε ζητούν αφορμή, θεωρήσαμε ότι δεν είναι επιτρεπτό να ανοίξουμε τώρα συζήτηση περί ειρήνης με τους γενναίου στρατιώτες του βασιλέως που μάχονται στον πόλεμο. Τούτο μόνο λέγομαι ότι οι στέφανοι της ειρήνης και της Γαλίνης έχουν πλεχτεί για όσους πολεμούν με ανδρεία. Ας πούμε όμως ο λίγα αν νομίζεται περί ησυχίας, ως εν τύπο για να μην λυπήσουμε μερικούς που δεν ήθελαν να αφήσουμε ανάμεσα στους άλλους λόγους ανεξέταστο τούτο το θέμα. Δεύτερον, η ησυχία του σώματος σημαίνει επιστήμη και ευπρεπισμένη κατάσταση των ηθών και των αισθήσεων. Ησυχία της ψυχής σημαίνει επιστήμη των λογισμών και ασύλλητος έννοια. Φίλος και βοηθός της ησυχία είναι ένας ανδρείος και αυστηρός λογισμός που είστανται άγρυπνο στη θύρα της καρδιάς και φωνεύει ή αποδιώκει τους πονηρούς λογισμούς που πλησιάζουν. Όποιος ζει την ησυχαστική ζωή εν καρδία. καρδίας Αντιλαμβάνεται αυτό που είπα Όποιος όμως είναι νύπιος και αρχάριος ούτε το γεύθηκε ούτε το γνώρισε αυτό Ο γνωστικός ησυχαστής δεν έχει ανάγκη από λόγους διδασκαλικούς διότι αυτούς τους αντιλαμβάνεται με τα έργα και τα γεγονότα Τρίτον Αρχή της ησυχία είναι το να αποκρούει κανείς τους κτύπου των δαιμόνων, διότι του ταράζουν το βυθό της καρδιάς. Και τέλος της είναι το να μην φοβάται τους θορύβους, αλλά να αναισθητεί απέναντί τους. Τέταρτον, εξερχόμενος από το κελί του ο λόγω κάποιας ανάγκης, είναι σαν να μην αξέρχεται... Παρουσιάζεται δε ήπιος, πραγματικός ίκος της αγάπης, δυσκίνητος προς την ομιλία και ακίνητος ως προς το πάθος του θυμού. Το αντίθετο από αυτό είναι φανερό. Ο τρόπος δηλαδή ἐξόδου ο οποίος εξέρχεται χωρίς να υπάρχει λόγος. Πέμπτον, συχαστής είναι αυτός που αγωνίζεται να περιορίσει το ασώματο μέσα σε σωματικό οίκο. Πράγμα παραδοξότατο. Έκτον, παρακολουθεί προσεκτικά τον ποντικό η του, η γάτα δηλαδή. Ομοίως κάποιο νοητό ποντίκι παρακολουθεί η σκέψη του ησυχαστή. Η περιφρονήσεις αυτό το παράδειγμα, αν το περιφρονήσεις, σημαίνει ότι δεν γεύτηκες ακόμη την ησυχία. 7. Δεν είναι το ίδιο πράγμα μοναχός που ασκείται κατά μόνας και μοναχός που ασκείται μαζί με έναν άλλο μοναχό, διότι ο μοναχός που ασκείται κατά μόνας έχει ανάγκη από πολύ νύψη και αρέμβαστο νου. Νου δηλαδή, δίχως να ρεμβάζει. Εξαιτία των πολλών πειρασμών και των πονηρών πνευμάτων. Το προ, τον προηγούμενο, εκείνον που δεν είναι μόνος του, πολλές φορές τον βοήθησε ο άλλος, ο συνασκητής του, ενώ το δεύτερο, στο δεύτερο χρειάστηκε να σταλεί άγγελος για να του συμπαρασταθεί. Όγδον οι νοερές δυνάμεις συλλειτουργούν και ζουν μαζί με τον ησυχαστή που ασκεί την ησυχία της ψυχής. Για το αντίθετο όμως προτιμώ να σιωπίσω. Ένατον. Ο βυθός των δογμάτων είναι βαθύς και ο νους του ησυχαστού πηδά και βυθίζεται σε αυτά όχι χωρίς κίνδυνο. Είναι επικίνδυνο να κολυμπάει κανείς με τα ρούχα του ομοίως το να εγγύζεις τη θεολογία ενώ έχεις πάθει. Δέκατον. Κελί του συγχαστού σημαίνει περιορισμός του σώματος και εκρύπτει μέσα του το κελί αυτό τον οίκο της Θείας Γνώσεως. Ενδέκατο. Όποιος γνωσεί ψυχικά από κάποιο πάθος και επιχειρεί τη ζωή της ησυχία μοιάζει με αυτόν που πήδηξε στο πέλαγος από το πλοίο και κρατούντας ένα σανίδι νομίζω ότι θα φτάσει χωρίς κίνδυνο στην ξηρά. Δωδέκατο Σε όσους μάχονται προς το πύλινο σώμα τους η ησυχία αποβαίνει ωφέλιμη στον κατάλληλο καιρό αν βεβαίως έχουν πνευματικό οδηγό. Διότι για να ασκεί κανείς μόνος του την ησυχία χρειάζεται να έχει αγγελική δύναμη και ικανότητα. Εγώ βέβαια μιλάω για τους πραγματικούς ησυχαστές και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. 13 των Ο ησυχαστής που βαρέθηκε τη ζωή του αρχίζει να ψεύδαται και με πλάγιους λόγους παρακινεί τους ανθρώπους να τον υποτρέψουν από την ησυχία. Εγκαταλείποντας το κελί του κατηγορεί τους δαίμονες ξεχνώντας ότι έγινε ο ίδιος δαίμονας του εαυτού του. Δεκατον τέταρτον Είδα συχαστές οι οποίοι τη φλογελή τους επιθυμία προς το Θεό την ικανοποίησαν αχόρταγα μέσω της ισιχίας. Και από το πυρ έκαναν να προκύψει πυρ Και από τον έρωτα έρωτας Και από τον πόθο πόθος Λόγος 27 Πέρι ησυχίας Αγίου Ιωάννου Σιναήτου Ή τις Κλίμακος Στίχος 15 ο ησυχαστή είναι επίγειος τύπος αγγέλου που με το χαρτί του πόθου του και τα γράμματα του ζήλου του σαν σε έγγραφο από ελευθέρωσε την προσευχή του από κάθερα θυμία και οκνηρία. Δέκατον έκτον είναι εκείνος που ευβόησε δυνατά και καθαρά. Έτοιμη η καρδία μου ο Θεός. Υσυχαστής είναι εκείνο που είπε «Εγώ καθέβδω, δηλαδή κοιμάμαι, και η καρδιά μου αγρυπνεί». Άσμα ε2 Δέκατον έβδομον Να κλείνεις τη θύρα του κελιού σου για να μην εξέρχεται το σώμα σου, την θύρα της γλώσσης σου, για να μην εξέρχονται λόγια, και την εσωτερική πύλη της ψυχής σου για να μην εισέρχονται τα πονηρά πνεύματα. Δέκατον όγδον Η γαλήνη της θάλασσας και ο μεσιβρηνός ήλιος δοκίμασαν την υπομονή του ναυτικού και η έλλειψη των αναγκαίων έδειξε την καρτερία του ησυχαστού. Ο ένας, ο ναυτικός, από τη του ρίχνεται και κολυμπά στα νερά. Κι ο άλλος, ο ησυχαστής, από την ακιδία του βγαίνει και συμφύρεται με τα πλήθη για να εξοικονομήσει τα αναγκαία. Δέκατον Να μην φοβάσαι τα παιχνίδια που κάνουν οι δαίμονες με τους διαφόρους του κτύπου, διότι το πένθος δεν γνωρίζει τη διλία και δεν πτωείται. Εικοστών Εκείνων των οποίων ο έμαθε αληθινά να προσεύχεται ομιλούν στον Κύριο ενώπιοι ενοπίο, όπως αυτοί που ομιλούν ιδιαιτέρως στο αυτοί του βασιλέως. Εκείνοι που προσεύχονται με το στόμα μοιάζουν με αυτούς που γονατίζουν και παρακαλούν τον βασιλέα μπρο σε όλη τη σύγκλιτο. Και όσοι ζουν στον κόσμο όταν προσεύχονται, είναι σαν να εκετεύουν το βασιλέα μέσα από τους θορύβους όλου του όχλου. Εάν έμαθες επιστημονικά την τέχνη της προσευχής, δεν θα αγνωρείς αυτό που λέω. 21. Καθισμένο σε μια ψηλή σκοπιά, παρατήρη τον εαυτό σου εάν βέβαια και έχεις την απαραίτητη γνώση και τότε θα δεις πώς και πότε και από πού και πόσοι και ποιοι κλέφτες έρχονται να κλέψουν στα φίλια. Όταν αποκάμει ο σκοπός με αυτή την έρευνα, ας σηκωθεί να προσευχηθεί και πάλι αφού καθίσει, ας συνεχίσει με αποφαστικότητα την προηγούμενη εργασία του. 22 δεύτερον. Ήθελε κάποιος που τα δοκίμασε να ομιλήσει περί αυτών αναλυτικά και με ακρίβεια. Αλλά φοβήθηκε μήπως και στους εργαζομένους αυτά φέρει απροθυμία και στους επιθυμούντες αυτά δημιουργήσει φόβο με το χτύπο των λόγων του. Όποιος εξηγεί τα της ησυχίας αναλυτικά και επιστημονικά, εξήγηρε εναντίον του τους δαίμονας, διότι κανείς άλλος δεν μπορεί να ξεσκεπάσει, όπως αυτός, τις αθλειότητες των δαιμόνων. 23. Όποιος έφτασε στην τέλεια ησυχία, εγνώρισε το βυθό των θείων μυστηρίων. Δεν κατέβηκε όμως αυτόν, παράφου αφού είδε και άκουσε την τεραχή των κυμάτων και των πονηρών πνευμάτων. Ίσως δε και βράχηκε από αυτά. Το επικυρώνει αυτό ο μέγα Απόστολος Παύλος, ο οποίος, αν δεν αρπαζόταν, ως αν σε είχε συχεία στον Παράδεισο, δεν θα μπορούσε να ακούσει τα άριτα ρήματα. Β. Κορινθίους Ι. Β. 4 24 το αυτή τη ησυχίας θα ακούσει από το Θεό εξαίσια πράγματα. Γι' αυτό η πάνσοφη αυτή έλεγε και στον Ιώβ «Πότερον ουδέξετε μου το ους εξαίσια παραυτού» Τέταρτο κεφάλαιο. 25. Ησυχαστή είναι εκείνος που χωρίς να τους μισεί τους αποφεύγει όλους τόσο, όσο ένας αμελής μοναχός τρέχει κοντά τους με προθυμία. Και τούτο διότι δεν θέλει να διακοπεί η γεύση της γλυκύτητος του Θεού. 26. Πήγαινε και σκόρπισε γρήγορα τα υπάρχοντά σου, όχι πώλησε, διότι αυτό απαιτεί χρόνο και σε φτωχού μοναχούς για να σε βοηθήσουμε την προσευχή τους στην ησυχία και σήκωσε το σταυρό σου με την υπακοή και υπέμεινε, υπόμεινε, γενναία το βάρος της εκοπής του θελήματός σου και εν συνεχεία έλα να με ακολουθήσεις για να συναντήσουμε την τρισμακάριστη ησυχία και να σε διδάξω φανερά την εργασία και την πολιτεία των αγγελικών δυνάμεων Δεν θα χορτάσουν αυτές να δοξολογούν ισεώνα αιώνα αιώνων τον δημιουργό. Ομοίω και αυτός που στον ουρανό τη ησυχία να υμνεί τον κτίστη. Δεν φροντίζουν για τα υλικά οι άειλοι. Ομοίω για την τροφή οι υλικοί άειλοι. Δεν θα γευτούν οι πρώτοι φαγητά. Ομοίω και η δεύτερη. Δεν θα στηριχτούν σε υποσχέσεις ανθρώπων για τη συντήρησή τους. Δεν θα φροντίσουν εκείνοι για χρήματα και κτήματα. Ομοίως και αυτοί για τις ταλεπορίες και τις κακοπάθειες που τους προκαλούν τα πονηρά πνεύματα. Δεν επιθυμούν οι ουράνιοι άγγελοι κάποιο ορατό κτίσμα. Ομοίως και οι οι άγγελοι τη θέα κάποιου προσώπου. Δεν θα παύσουν ποτέ εκείνοι που προοδεύουν στην αγάπη. Ομοίως και αυτοί να τους συναγωνίζονται κάθε μέρα. Δεν είναι άγνωστος εκείνους ο πλούτος της προκοπής τους. Ομοίως και σε αυτούς ο έρωτας της πνευματικής τους αναβάσεως. Και δεν θα σταματήσουν μέχρι φτάσουν τα Σεραφείμ. Ούτε θα υπολογίσουν κόπους μέχρις ότου γίνουν άγγελοι. Μακάριος, όποιος ελπίζει να φτάσει σε αυτό το ύψος, τρεις μακάριος, όποιος πλησιάζει, άγγελος, όποιος έφτασε. Μέρος δεύτερον Περιδιαφοράς και διακρίσεως ησυχιών Σε κάθε επιστήμη και τέχνη, όπως το γνωρίζουν όλοι, παρατηρούνται διαφορές στις απόψεις και τις θελήσεις. Διότι δεν μπορούν όλοι να κατακτήσουν το τέλειο, είτε διότι ιστερούν στο ζήλο, είτε διότι στερούνται δυνάμεω. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που εισέρχονται σε αυτό το λιμένα, ή καλύτερα το πέλαγος, ίσω το βυθό επειδή δεν μπορούν να κυβερνήσουν το στόμα τους και επειδή συνήθισαν στη σωματική αργία. Και άλλοι διότι είναι ασυγκράτητοι στο θυμό και δεν μπορούν οι ταλέποροι να τον συγκρατήσουν όταν ζουν μαζί με πλήθος ανθρώπων. Άλλοι από ιδιορυθμία, μάλλον, παρά από καθοδήγηση άλλου, νομίζοντας υπερήφανα ότι θα κατορθώσουν να το διαπλέψουν αυτό το πέλαγος. Άλλοι επειδή δεν μπορούν να εγκρατέονται ζώντα μέσα σε άφθονα υλικά αγαθά. Άλλοι για να προοδεύουν περισσότερο με την απομονωμένη αυτή ζωή. Άλλοι για να τιμωρήσουν αφανός τον εαυτό τους για τις αμαρτίες τους. Και άλλοι για να αποκτήσουν δόξα. Όμως υπάρχουν και μερικοί άλλοι. Ή άρα και ελθών ο Υιός του ανθρώπου... Ευρύσει τιού τους επί οι οποίοι συνεζεύθηκαν την οσία αυτή, δηλαδή την ησυχία, αποτριφή και αποδίψα της αγάπης και της γλυκύτητος του Θεού. Και δεν το έκαναν αυτό παράφου αφού προηγουμένως κάθε είδους ακιδεία πνευματική τεμπελιά διότι σχέσεις με την αικηδία στην ησυχαστική ζωή υπολογίζονται ως πορνία. Δεύτερον, σύμφωνα με τη μικρή γνώση που μου δόθηκε, σαν άσοφος αρχιτέκτον, ελάξευσα κλίμακα αναβάσεως και καθένας ησυχαστής ας βλέπει σε ποια βαθμίδα ευρίσκεται. Ξεκίνησα... Από ιδιορυθμία ή για τη δόξα των ανθρώπων ή για την πολιολογία του ή για τον ασυγκράτητο θυμό του ή για την πολύ του προσπάθεια ή για να ξοφλήσει τις αμαρτίες του ή για να προοδεύσει περισσότερο ή να αυξήσει το πυρ του θείου έρωτος. Αυτούς τους ανέφερα τελευταίους και θα είναι στις πρώτε βαθμίδε. Αυτούς που ανέφερα τελευταίους και αυτούς που ανέφερα πρώτους στι τελευταίε, Και οι εφτά πρώτες βαθμίδες είναι εργασίες του παρόντος αιώνος, ο οποίος διακρίνεται για τις εφτά ημέρες της εβδομάδος. Άλλες εργασίες από αυτές είναι δεκτές από το Θεό και άλλες απαράδεκτες. Ενώ η ουδόη βαθμίδα είναι φανερό ότι υποδηλώνει το μέλλοντα αιώνα. να παρατηρεί όμοναχε, ολομόναχε, τις ώρες που βγαίνουν τα θηρία, η δεμή δεν θα κατορθώσεις να στήνεις τις κατάλληλες παγίδες. Εάν απομακρύνθηκε τελείως αυτή που πήρε το διαζύγιο, δηλαδή η αικηδία, είναι περίττή εργασία. Αν όμως ξεπροβάλλει ακόμη με θράσος, τότε δεν γνωρίζω πώς θα ασκήσω την ησυχία. Γιατί άραγε, δεν αναδείχθηκαν σωτήρες ανάμεσα στους οσίους, τα βενησιώτες και όσοι στους κοιτιώτες. Ο νοόνοητο, διότι εγώ δεν μπορώ ή μάλλον δεν θέλω να μιλήσω. Άλλοι ζουν στο βυθό της ησυχίας, ολιγοστεύοντας τα πάθη, άλλοι και τον περισσότερο καιρό τη προσευχή προς καρτερούντες κι άλλοι αφοσιωμένοι στη θεωρία, όραση Θεού θεωρία. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί, ας δοθεί απάντησης αφού ληφθεί η διάταξη της προηγουμένης κλίμακος. Όποιος μπορεί να το δεχτεί και να το κατανοήσει ας το καταναήσει με τη βοήθεια του Κυρίου. Τέταρτον Υπάρχουν ράθιμες ψυχές που ζουν σε κοινόβια και βρήκαν εκεί πολλές αιτίες για τη ραθιμία τους και επειδή τις βρήκαν κατήντισαν σε τέλεια απώλεια. Καθώ επίσης και άλλες με τη συμβίωση με τους υπολύπους αδελφούς επέβαλαν τη ραθιμία τους. Και αυτό δεν συνέβη μόνο στους πολύ αμελείς, αλλά πολλές φορές και στους επιμελής οι οποίοι έγιναν πιο επιμελής. Τον ίδιο κανόνα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην ησυχαστική ζωή. Εδέχτηκε πολλούς εκλεκτούς, αλλά τους αποδοκίμασε εξαιτία της οδιορυθμίας τους και τους απέδειξε ευφυλιδόνους. Δέχτηκε και άλλους, τους οποίους με το φόβο και την αγωνία για τα κρίματά τους, τους ανέδειξε αγωνιστικούς και φλογερούς. Πέμπτον, ας μην τολμήσει κανείς να γευθεί και ίχνος ακόμη της ησυχίας, εάν ενοχλείται από το θυμό, την ίση και την υπερηφάνεια, την υποκρισία και την μνησικακία. Μήπως το μόνο που θα κερδίσει από αυτήν, την ησυχία δηλαδή, είναι η παραφροσύνη. Όποιος είναι καθαρός από αυτά, αυτός θα καταλάβει το συμφέρον του, αν και νομίζω ότι ούτε αυτός θα το καταλάβει. Έκτον, τα σημάδια και τα στάδια και αποδείξει αυτών που ασκούν με φρόνηση και με σύστημα την ησυχία, είναι τα εξής. Νους ακίμαντος. Εξαγνισμένη σκέψη. Αρπαγή προς κύριον. Αναπαράστασης των τιμωριών της κολάσεως. Επιθυμία σύντομου θανάτου. Προσευχία κόρεστος καρδία που δεν κλέπτεται από τους δαίμονες, αφανισμός της πορνείας, άγνοια της προσπαθίας, θάνατος του κόσμου, ανορεξία της γαστρυμαργίας, αιτία και αφορμή της θεολογίας, πηγή της διακρίσεως, δάκρυα καταβούληση, απώλεια της πολυλογίας και απόκτησης ή ουδήποτε άλλου πράγματος, στο οποίο συνήθως εναντιώνονται τα πλήθη των ανθρώπων. Εκείνον όμως που ασκούν την ησυχία χωρίς φρόνηση και σύστημα, να πια είναι η φτωχία, η πτωχία του πλούτου. Αύξηση της οργής, αποθήκευση της μνησικακίας, μείωση της αγάπης, απόκτηση της περηφανίας και κάτι ακόμα που το αποσιωπώ. Εύδομον, επειδή τώρα φτάσαμε στο σημείο αυτό του λόγου, είναι ανάγκη να μιλήσουμε τώρα και για αυτούς που ζουν ως υποτακτικοί. Άλλωστε ο λόγος μας απευθύνεται κυρίως προς αυτούς. Εκείνων λοιπόν που έχουν συζευχθεί μονίμος και αμοιχεύτος και ἀμολίντος τι εμνήν και ευπρεπή υποταγή. Σημάδια, σύμφωνα με τους θεοφόρους πατέρες, είναι τα επόμενα, τα οποία βεβαίως τελειοποιούνται στον καιρό τους. Πλήν όμως καθημερινώς παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και πρόοδο. Αύξηση της πρώτης ταπεινώσεως που έδειχναν ο Σαρχάρη, μείωση του θυμού, πώς να μη μειωθεί εφόσον αδειάζει η ψυχή από τη χολή και την πικρία του κακού, έλλειψης του πνευματικού σκοτισμού, πρόοδος στην αγάπη, απαλλαγή από τα πάθη, λύτρωσης από το μίσος, μείωση της λαγνείας, προερχόμενη από τον αυστηρό έλεγχο, άγνοια της ακιδείας, αύξησης του ζήλου, αγάπη προς την ευσπλαχνία και τέλος αποξένωσης από την υπερηφάνεια. Κατόρθωμα που άλλοι εύχονται να το αποκτήσουν, ολίγοι όμως το αποκτούν. Όταν μια πηγή στερείται ύδατος, δεν αρμόζει να ονομάζεται πηγή. Και αυτό που θέλω να πω εν συνεχεία το καταλαβαίνουν όσοι διαθέτουν νου. Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος Λόγος Καπαζήτα Κοστός Εύδομος Συνέχεια Όποιος δεν έχει αυτά Ματέος ονομάζεται υποτακτικός. 8. Η είπανδρος που δεν εφύλαξε καθαρή την κήτη του ανδρός της, το σώμα τη, ενώ η ψυχή που δεν ετήρησε τις υποσχέσεις της, εμόλυνε το πνεύμα της. Και στην πρώτη έρχονται σαν συνέπειες, η κατηγορία, το μίσο τα κτυπήματα, και το χειρότερο απ' όλα ο χωρισμό από τον άνδρα της. Ενώ στη δευτέρα περίπτωση, μολυσμοί, λύθη θανάτου, της κυλίας, ακράτεια των αυθαλμών, πρόοδος στην κοινοδοξία, αχόρταγος ύπνος, σκληροκαρδία, αναισθησία, συσώρευσης πονηρών λογισμών, αύξηση των συγκαταθέσεων προς αυτούς, εχμαλωσία της καρδιάς, δημιουργία ταραχών, ανυπακοή και αντιλογία, απιστία, απληροφόρητος καρδία, πολυλογία, προσπάθεια και το χειρότερο απ' όλα η παρησία και το ακόμα χειρότερο, το πιο αρξιολύπητο, η ακατάνικτος καρδία, την οποία, αν δεν προσέξει κανείς, διαδέχεται η αναληγισία που είναι μητέρα των δαιμόνων και των πτώσεων. Ένατον, στους ησυχαστές που πολεμούν, τους ησυχαστές τους πολεμούν οι πέντε, ενώ τους υποτακτικούς οι τρεις μόνο από τους οκτώ. Και είπαμε ακιδία και υπερηφάνεια, λύπη, φιλαργυρία, γαστρομαργία πορνεία και οργή είναι αυτά τα οκτώ που πολεμούν». Και εξηγεί «Διότι το χρόνο της προσευχής και της θεωρίας τον ξοδεύει στον αγώνα κατά των μεθοδιών και επιθέσεών της». Δέκατον. Κάποτε, ενώ με είχε κυριεύσει η ραθιμία και σχεδόν σκεπτόμουν να εγκαταλείψω το κελί μου, με επισκέφτηκαν μερικοί άνδρες και με μακάρισαν αρκετά ως ησυχαστή. Ο λογισμός τότε της ραθιμίας ανεχώρησε παρευθείς διωγμένος από την κοινοδοξία και θαύμασα πως ο τρίβωλος αυτός δέμον αντιμάχεται όλα τα άλλα πονηρά πνεύματα». Ενδέκατον, να παρατηρήσεις κάθε ώρα τους ραπισμούς της συζύγου σου, δηλαδή της αρκό σου, και τους παραραπισμούς. Πιθανόν είναι οι προκλήσεις και τις διαθέσεις και τις επιθυμίες και πώς και προς τα πού κλείνει. Όποιος απέκτησε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος Γαλήνη, εκείνος δεν αγνοεί το ζήτημα. 12. Το αρχικό και πρώτο της ησυχαστική ζωής είναι η αμεριμνησία για όλα τα πράγματα και τα σημαντικά και τα ασήμαντα, διότι όποιος ανοίξει θύρα στα πρώτα, θα αρχίσει οπωσδήποτε να ασχολείται και με τα δεύτερα. Δεύτερο έργο της ησυχαστικής ζωής είναι η ακούραστη προσευχή. Και τρίτο, η άσυλος εργασία της καρδιάς. Το να μην βλάπτεται δηλαδή από τους περισπασμούς ή τους δαίμονες. Είναι φύση αδύνατο σε αυτά και σε αυτόν είναι φύση αδύνατο που δεν έμαθε γράμματα να διαβάζει τα βιβλία. Περισσότερο όμως αδύνατο είναι σε όσους συχαστές δεν απέκτησαν το πρώτο να ασκήσουν ορθά τα δύο άλλα. 13. Ενώ κάποτε ασκούσα τη μεσαία εργασία, δηλαδή την προσευχή, τη συνεχή προσευχή, ευρέθηκα ανάμεσα στους μεσαίους, δηλαδή στους αγγέλους, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ Θεού και ανθρώπων. και ένας άγγελος με διεφώτιζε σε ό,τι διψούσα να μάθω, αλλά πάλι είχα τις ίδιες απορίες. Ζήτουσα να μάθω πώς ήταν ο Άρχον, ο Χριστός δηλαδή, πρότισε να ανθρωπίσε του, αλλά δεν μπορούσε να με το διδάξει, διότι ούτε του επιτρεπόταν. Τον παρακαλούσα πάλι να μου πει πώς και σε ποια μορφή βρίσκεται τώρα και μου απουντούσε με την ίδια μορφή την Θεανθρωπίνη αλλά όχι με την ίδια φθαρτή ανθρώπινη σάρκα. Εγώ πάλι ρώτησα τον Άγγελο «Τι σημαίνει η δεξιά του αιτίου, του πατρός δηλαδή, στάσεις και καθέδρα του Χριστού? Είναι αδύνατον μου απαντούσε να διδαχθεί ακοή ανθρώπου αυτά τα μυστήρια». Και εγώ την ώρα αυτή του είπα να με οδηγήσει εκεί όπου με ελήλκυε ο πόθος μου. «Δεν έφτασε ακόμη η ώρα», μου είπε, «διότι στερήσε το πυρ της αυθαρσίας, το οποίο νοήτε θα αποκτήσεις στην άλλη ζωή». Όλα αυτά που ανέφερα, αν τα έζησα μαζί με το χώμα, το σώμα δηλαδή δεν γνωρίζω. Αν πάλι χωρί το χώμα, δεν μπορώ να πω τίποτε. 14. Είναι πολύ δύσκολο να την κανείς στο μεσυβρινό ύπνο και μάλιστα στη θερινή περίοδο. Τότε ίσως μόνο ας μην αφήσει ο συχαστης το εργόχειρο. 15. Αντελήφθηκα τον δαίμονα της ακιδίας να προπαρασκευάζει και να προετοιμάζει το δρόμο στο δαίμονα της πορνίας. Αφού δηλαδή δημιουργήσει η χάβνωση στο σώμα και το βυθίσει στον ύπνο, έρχεται ο δαίμονας της πορνίας και μολύνει τόσο έντονα τον ησυχαστεί, με τόσο ζωντανέ φαντασίες, σαν να ήταν ξυπνημένο. Εάν αντισταθείς γενναία στους δαίμονες αυτούς, οπωσδήποτε θα σε πολεμήσουν σκληρά και τούτο για να σε πείσουν ότι δεν κερδίζει τίποτε και έτσι να πάυσεις να αγωνίζεσαι. Τίποτε άλλο όμως δεν φανερώνει την ήττα των δαιμόνων όσο ο σκληρός πόλεμος που κάνουν εναντίον μας. Δέκατον έκτον Όταν εξέρχεσαι από το κελί σου φύλαγε καλά όσα έχεις συναθρήσει διότι όταν ανοίγει η πόρτα, τα κλεισμένα πτηνά πετούν, οπότε δεν θα προέλθει κανένα όφελος από την ησυχία. Δέκα των Μία μικρή τρίχα αναστατώνει τον οφθαλμό και μία μικρή φροντίδα εξαφανίζει την ησυχία. Διότι η ησυχία σημαίνει απόθεση σκέψεων, και απάρνηση σπουδαίων και αναγκαίων φροντίδων. Δέκατον Όποιο Όποιος κατέκτησε αληθινά την ησυχία δεν θα φροντίσει πλέον για τις ηλικές του ανάγκες διότι πιστεύει ότι ο Θεός είναι αψευδής στις υποσχέσεις του. Δέκατον Όποιος επιθυμεί να παρουσιάζει καθαρό το νου του ενώπιον του Θεού και συγχρόνως ταράζεται από διάφορες φροντίδες, μοιάζει με εκείνον που έχει σφιχτά δεμένα τα πόδια του και προσπαθεί να βαδίζει γοργά. Εικοστόν Είναι σπάνιοι εκείνοι που εσπούδασαν και γνώρισαν πλήρως την κατακόσμο σοφία. Εγώ νομίζω ότι είναι σπανιότεροι εκείνοι που κατέχουν την καταθεών ησυχαστική φιλοσοφία. Εκείνος που δεν γνώρισε ακόμη τον Θεό είναι ακατάλληλος για την ησυχία και εκτεθιμένος σε πολλούς κινδύνους. Αυτούς που είναι άπειροι του αποπνίγει η ησυχία, διότι εφόσον δεν έχουν γευθεί τον Θεό, ξοδεύουν τον χρόνο τους σε εχμαλωσίες, σε κλοπές από τον διάβολο σε ακιδίες και ρευμβασμούς. 21. Όποιος εγεύτηκε ο λίγων το κάλος της προσευχής θα φύγει μακριά από τα πλήθη των ανθρώπων όπως ο άγριος όνος. Διότι ποιος άλλος εκτός από αυτήν απίλαξε τον άγριο όνο από κάθε ανθρώπινη συναναστροφή ΛΑΜΔΑ 5 Εικοστόν δεύτερον Όποιος περιφέρει επάνω του τα πάθη και ζει στην έρημο με αυτά ασχολείται και αυτά προσέχει όπως μου είπε και το δίδαξε κάποιος Άγιος Γέροντας ενώ τον Γεώργιο τον Αρσιλαίτη που και η τιμιότη σου δεν αγνοεί αυτός λοιπόν κάποτε δίδασκε και ποδηγετούσε μία απρόκοφτη ψυχή στην ησυχασική ζωή. Παρετήρησα μου λέει ότι το πρωί την επισκεπτόταν κυρίως οι δαίμονες της κοινοδοξίας και της ασχράς επιθυμίας. Το μεσημέρι οι δαίμονες της ακιδίας της λύπης και της οργής. Και το βράδυ οι φιλόκοπροι και τυρανικοί δαίμονες της αθλίας κοιλία. 23. Ένας υποτακτικός που είναι πθοχός και ακτίμων είναι ανώτερος από έναν ησυχαστή, περισπάτες σε ηλικέ μέρημνες. 24. Εκείνος που ασχεί την ησυχία με επίγνωση και δεν βλέπει το καθημερινό της κέρδος ή δεν έγινε πραγματικός ησυχαστής, ή κλέπτεται απ' την ίαση. 25. Ησυχία σημαίνει ακατάπαυση τη λατρεία του Θεού και παράστασης ενώπιον Του. 26. έκτον ενωθεί η μνήμη του Ιησού με την αναπνοή Σου και τότε... Θα γνωρίσεις την ωφέλεια της ησυχία. 27. Πτώσεις για τον υποτακτικό είναι η επιτέλεση του ιδίου θελήματος, ενώ για τον ησυχαστή η απομάκρυνσης από την προσευχή. 28. Εάν χαίρεσαι για τις επισκέψεις που έχει στο κελί σου, Γνώριζε τότε ότι έχεις αφιερωμένο τον καιρό σου στην αγκηδία μόνο και όχι στο Θεό. 29. Υπόδειγμα της προσευχής, ασού σου είναι εκείνη η χείρα που την αδικούσε ο αντίδικός της, Λουκά Ιωταΐτα 3. Και πρότυπο της ησυχία, ο μέγας και εις άγγελος συχαστής Αρσένιος. Συ που βρίσκεσαι στη μοναξιά να ενθυμίσει τη ζωή και τους τρόπους του μεγάλου του ησυχαστού και πρόσεξε ότι πολλές φορές έδιωξε μερικούς επισκέπτες για να μην χάσει το μεγαλύτερο. Τριακοστών Αντελήφθηκα ότι οι δαίμονες πείθουν αυτούς που περιοδεύουν άσκοπα να επισκέπτονται συχνότερα τους πραγματικούς ησυχαστές και να κατορθώσουν να τους εμποδίσουν έστω και λίγο από το έργο τους. Αυτούς να τους επισημένεις αγαπητέ μου, και να μην διστάσεις χάρη της ευσεβία να λυπείς τους ραθίμους. Ίσως από τη λύπη αυτή να σταματήσουν τις άσκοπες περιοδίε. Πρόσεξε όμως καλά μήπως, χάριν του σκοπού που αναφέραμε, Λυπήσεις άδικα καμία ψυχή που διψά και έρχεται κοντά σου να αντλήσει νερό. Σε κάθε πράγμα σου χρειάζεται ο λίχνος, ο λίχνος της διακρίσεως. 301. πρώτον Οι σιχαστές, ή μάλλον όλοι οι μοναχοί, πρέπει να ζουν με και εσωτερική συνέστηση. Εκείνος που τρέχει στον πνευματικό δρόμο με πραγματική επίγνωση προσπαθεί να συμμορφώνεται να συμμορφώνονται σε όλα με τις ενέργειες και τα λόγια και τις σκέψεις και τα διαβήματα και οι κινήσεις να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Κυρίου. Αυτός αγωνίζεται με πραγματική συνέστηση και ενώπιον του Κυρίου. Εάν όμως κλέπετε σε αυτά τα σημεία τότε δεν άρχισε ακόμη να ζει ενάρετα. Τρία Θα γνωρίσω, λέει κάποιος με τον ήχο του ψαλτηρίου το πρόβλημά μου και το θέλημά μου ψαλμός μοιήτα 5 διότι ήταν ακόμη ελλειπής η διάκρισης. Εγώ όμως λέγω ότι θα αναφέρω στο Θεό με την προσευχή το θέλημά μου, λέγει ο Άγιος Πατήρ Ιωάννης, και από εκεί, από το Θεό, θα περιμένω την πληροφορία. 33. Η πίστης είναι το φτερό της προσευχής. Εάν δεν το έχει, πάλιν η σκόλπο μου αποστραφίσετε 13. Η πίστης είναι η αδίστακτη στάση της ψυχής που δεν κλονίζεται από καμιά εναντιότητα. Πιστός είναι όχι εκείνος που έχει τη γνώμη ότι όλα είναι δυνατά στο Θεό, αλλά εκείνος που πιστεύει ότι θα τα πετύχει όλα όσα ζητάει από το Θεό. 34. Η πίστης είναι αυτή που μας προξενεί τα ανέλπιστα και τούτο μας το απέδειξε ο Η Μητέρα της πίστης είναι ο μόχθος και η ευθεία καρδιά. Η μία την κάνει αδίστακτη και ο άλλος ο μόχθος τη δημιουργεί. Πίστης είναι η μητέρα των ησυχαστών, διότι αν δεν πιστεύει κανείς προηγουμένως, δεν θα αρχίσει την ησυχαστική ζωή. Πώς θα αρχίσει δηλαδή κάποιος ησυχαστική ζωή όταν δεν πιστεύει. 35. Εκείνο Εκείνος που εδέθηκε και κλείστηκε στο δεσμοτήριο φοβάται ότι θα δικαστεί και θα τιμωρηθεί. Και αυτός που ησυχάζει στο κελί του, δημιουργεί μέσα του το φόβο του κυρίου. Δεν φοβάται το δικαστήριο ο πρώτος τόσο όσο ο δεύτερος το βήμα του κριτού. Ω θαυμάσιε, στην ησυχία σου πρέπει να έχεις πολύ φόβο, διότι τίποτε δεν κατορθώνει να εκδιώκει τόσο πολύ την ακιδία. Τριακοστόν έκτον ο ένοχο κοιτάζει συνεχώς πότε θα έλθει στη φυλακή ο Κρητής και ο πραγματικός εργάτης της ησυχία κοιτάζει πότε θα έλθει ο άγγελος που θα τον αναγκάσει να εξέλθει από το δεσμοτήριο του σώματος. Ο πρώτος φέρνει ω δεσμά το φορτίο της λύπης, ο δε δεύτερος την πηγή των δακρύων. 37. Εάν αποκτήσεις τη ράβδο της υπομονής, θα σταματήσουν γρήγορα οι κίνες, οι σκύλοι, τα ανεδίγα βγίσματά τους. Υπομονή σημαίνει κόπος και αγώνας της ψυχής που δεν θράβεται και δεν σαλεύετε διόλου από εύλογα ή άλογα χτυπήματα και πλήγματα. Υπομονή σημαίνει αποφασιστική αναμονή καθημερινών θλίψεων. Υπομονητικός σημαίνει αγωνιστής που δεν πέφτει και που με τις πτώσει του ακόμα που υπέστη δημιουργεί την νίκη. Υπομονή σημαίνει ο των αμαρτωλών προφάσεων και προσοχή επί του εαυτού σου. 38. Ο εργάτης της αρετής δεν έχει τόσο ανάγκη από τροφή όσο από υπομονή, διότι αν του λείψει η πρώτη η τροφή, θα λάβει στέφανο, ανωμος του λείψει η δεύτερη η υπομονή δηλαδή τον περιμένει όλη ηθρώς. 39. Ο υπομονετικό άνδρας απέθανε πριν τον θέσουν στο μνήμα, διότι έκανε μνήμα το κελί του. Την υπομονή την γέννησε η ελπίδα, η ελπίδα και το πένθος, διότι όποιος στερείται αυτά τα δύο γίνεται δούλος της ακυδίας, δηλαδή της πνευματικής τεμπελιάς και παραλύσεως. Τεσσερακοστών πρέπει να γνωρίζει ο παλαιστής του Χριστού ποιου εχθρούς θα τους καταδιώκει από μακριά και ποιου θα αφήνει να παλεύουν μαζί του σώμα με σώμα. Πολλές φορές η πάλη προξένησε στέφανο και άλλες φορές η αποφυγή της έκανε τους παλαιστές αδοκίμους. Αυτά όμως δεν είναι δυνατόν να διδαχτούν με λόγια, διότι δεν γινόμαστε όλοι στα ίδια ζητήματα με τον ίδιο τρόπο Τεσσαρακοστών πρώτων Πρόσεχε άγρυπνα ένα δέμονα, διότι κι αυτό σε πολεμία κατάπαυστα κι όταν στέκεσαι κι όταν μετακινήσε κι όταν κάθεσαι κι όταν κινήσε κι όταν πέφτει στο κρεβάτι κι όταν προσεύχεσαι κι όταν κιμάσε. 42. Μελικοί από αυτούς που ακολουθούν το δρόμο της ησυχία, τους ασκητές ησυχαστές εννοεί εδώ ο Άγιος, ασχολούνται συνεχώς με την αφαρμογή του Λόγου «Προωρώμην κυρίων Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός» Ψαλμός Ιωταέψιλον 8. Διότι δεν είναι ενός μόνον είδους όλη η άρτη της πνευματικής τροφής του ουρανίου σίτου. Άλλοι ασχολούνται με το «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών» Λουκάς Κα. Άλλοι με το «Γρηγορείτε και προσεύχεστε Ματθέος Κα. Σίγουνα 41». Άλλοι με το «Ετοίμαζε εις την έξοδόν σου τα έργα σου» Κάπα δέλτα 27. Και άλλοι με το ε ταπεινώθειν και έσωσέ ρο Ρ. Ι. Δ. 6. Ψαλμός. Μερικοί ασχολούνται με το ουκάξια κάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλου σαν δόξαν» του Παύλου, Ρωμαίος, Ι. 18. Αν οι ασκητές σκέπτονται συνεχώς το «Μήποτε αρπάσι» και «Οου οριόμενος» Ψαλμός, ρωθίτα 22. Όλοι βεβαίως τρέχουν. Ένας από αυτούς όμως παίρνει το βραβείο ακόπος. Τεσσαρακοστών τρίτων. Όποιος έχει προοδεύσει, όχι μόνο όταν είναι ξύπνιος, αλλά και όταν κοιμάται, εργάζεται, έτσι μερικοί και στον ύπνο εξευτελίζουν τους δαίμονες που έρχονται να τους πειράξουν και τα ακόλαστα γίνεα που εμφανίζονται στα όνειρά τους τα συμβουλεύουν να σοφρονιστούν. Και σαρακοστών τέταρτων Μην κάθεσαι και αναμένεις τους διαφόρους επισκέπτες και μην κάνεις καμιά προπαρασκευή διότι όλη η κατάσταση της ησυχία είναι απλή και ελεύθερη από δεσμεύσεις. 45. Κανεί από εκείνου που θέλουν να οικοδομήσουν ένα πύργο ή ένα ησυχαστικό κελί δεν αρχίζει το έργο του πριν καθίσει να υπολογίσει ή να ερευνήσει με την προσευχή, αν έχει τι προποθέσει για την ολοκλήρωση του έργου. Και τούτο, μήπω μετά την κατάθεση του θεμελίου γίνει περίγελο των εχθρών του και εμπόδιο στου άλλου εργάτε εφόσον δεν θα αποτελειώσει το έργο του. Λουκάς Ιωταδέλτα 28 Τεσσαρακοστών έκτων Πρόσεξε καλά τη γλυκύτητα που έρχεται στη ψυχή σου, μήπως έχει δολιος παρασκευαστεί από πικρούς ή μάλλον 47. Την νύχτα τον περισσότερο καιρό να τον αφιερώνει στην προσευχή και τον ολιγότερο στην ψαλμοδία. Την ημέρα, ανάλογα με τις δυνάμεις σου. Δεν είναι λίγος ο φωτισμός και η συγκέντρωση του νου που χαρίζει η ανάγνωση, εφόσον πρόκειται για λόγια του Αγίου Πνεύματος, τα οποία οπωσδήποτε καθοδηγούν και διορθώνουν όσου τα μελετούν. Σαν εργάτης και αγωνιστής που είσαι, να προτιμάς, αγαπητέ μου, πρακτικά αναγνώσματα, διότι εφαρμογή αυτών καθιστά περιττές τις άλλες αναγνώσεις. <κοχε> Συγγνώμη. Να <συγνώμη> επιζητείς να φωτίζεσαι πάνω στους λόγους της Γραφής, που είναι λόγοι πνευματικής υγεία και τους κόπους κυρίως παράμετα βιβλία Μη μελετάς βιβλία που περιέχουν ιδέες βαθύτερες και αλληγορικές πριν αποκτήσεις την απαραίτητη πνευματική δύναμη διότι πρόκειται για σκοτεινούς λόγους οι οποίοι σκοτίζουν τους αδύνατους 401. Πολλές φορές ένα ποτήρι Φανέρωσε την ποιότητα του ίνου. Ομοίως και ο λόγος του ησυχαστή σε εκείνους που διαθέτουν αισθητήρια φανέρωσε όλη την εσωτερική του εργασία και κατάσταση. Πεντηκοστών Να έχεις πάντοτε τον αφθαλμό της ψυχής σου προσιλωμένο στην ίηση και να την επιτηρείς. Διότι καμία κλοπή άλλη του πνευματικού πλούτου δεν είναι χειρότερη από τη δική της κλοπή. Πεντηγωστών πρώτων Εξερχόμενος από το κελί σου να κάνεις οικονομία στη χρήση της γλώσσας διότι αυτή γνωρίζει διασκορπίζει γρήγορα πολλούς καμάτους. Πεντηγωστών δεύτερον Να ζει σε κατάσταση απεριεργίας διότι είναι ικανή η περιέργεια να, να μολύνει την ησυχία όσο τίποτε άλλο. 53. τρίτων Στου επισκέπτε να παραθέτεις μόνο ότι του είναι αναγκαίο, είτε στο σώμα είτε στην ψυχή. Αν τυχόν είναι σοφότερα από εμά, α δείξουμε τη σιωπή μα, τη σοφία μα. Αν όμω βρίσκονται στο ίδιο αδερφικό επίπεδο, τότε ως ανοίξουμε λίγο τη θύρα του Λόγου. Καλύτερο όμω είναι να τους θεωρούμε όλους ανώτερούς μας. 54. τέταρτον Ήθελα να απαγορεύσω τελείως το εργόχυρο και την απασχόληση στις συνάξεις σε βρίσκονται σε νηπιακή ακόμη πνευματική κατάσταση. Αλλά με συγκράτησε το παράδειγμα εκείνου που όλη τη νύχτα εβάσταζε άμμο στο ένδυμά του, για να συνεχίσει και να συνηθίσει να αγρυπνεί. 525. Καθώς είναι αντίθετες οι διατυπώσει του δόγματος της ενσάρκου οικονομίας του ενός με κεφαλαίο, της του τριάδος, προς τη διατυπώση του δόγματος αυτής της Αγίας και Ακτής του και Προσκυνητής Τριάδος, όσα αναφέρονται στην Τριάδα σε πληθυντικό αριθμό, στο Χριστό τίθενται σε ενικό. Και όσα αναφέρονται στην Τριάδα σε ενικό αριθμό, στο Χριστό τίθενται σε πληθυντικό. Κατά παρόμοιο τρόπο, άλλες είναι οι ασχολίες που αρμόζουν στη ζωή τη και άλλε στη ζωή τη υπακοής. 56. Ο Θείος Απόστολος λέγει «Τι σε εγγνωνούν Κυρίου, Ρωμαίους γιονταλφα τρίαντα τέσσερα. Και εγώ θα πω, ποιος γνώρισε τον νου άνθρωπο ανθρώπου ησυχαστού που ασκεί την ησυχία πραγματικά και με το σώμα και με το πνεύμα. Η Ισχύς του βασιλέως είναι ο υλικό πλούτος και το πλήθος των υπηκόων. Η ισχύ του ησυχαστού είναι το πλήθος της προσευχής».